Στοίχη 14.25. Ο αμαρτωλός και η εσωτερική πάλη κατά της αμαρτίας. 14. Ναι, η αμαρτία μου έφερε τον θάνατον, διότι γνωρίζομαι ότι ο νόμος είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος και αποβλέπει να καταστήσει τους ανθρώπους πνευματικούς και εναρέτους. Εγώ όμως είμαι δούλος των επιθυμιών της Ερκός, πολυμένος σαν σκλάβος στην αμαρτία. 15. Είμαι δε τη της αμαρτίας, διότι εκείνο που εκτελώ, το εκτελώ τυφλά, μεθυσμένος από το πάθος, χωρίς να ξεύρω τι πράττω. Διότι δεν πράττω εκείνο το οποίον με το βάθος της καρδιάς μου θέλω, αλλά εκείνο που μισώ όταν δεν είμαι σκοτισμένος από το πάθος, αυτό πράττω. 16. Εάν δε εκείνο που εις το βάθος μου δεν θέλω, αυτό πράττω, συμφωνώ και συμμαρτυρώ με τον νόμον ότι είναι καλός. 17. Τώρα όμως που είμαι κυριευμένος από την αμαρτία... δεν εκτελώ πλέον εγώ το κακόν... αλλά η αμαρτία η οποία σαν άλλος τύρανος κατοικεί μέσα μου. 18. Γνωρίζω δηλαδή ότι δεν κατοικεί μέσα μου αγαθόν... και όταν λέγω μέσα μου εννοώ τον εαυτόν μου... όπως γίνεται από την κυριαρχία της σαρκός μου... η οποία εύκολα παρασύρεται στην αμαρτία... και δεν είναι μέσα μου αγαθόν... Διότι το να θέλω μεν το καλόν και την αρετήν είναι κοντά μου και πρόχειρον είσαι με. Το να εκτελώ το καλόν είναι μακράν και δεν το κατορθώνω. 19. Δεν πράττω δηλαδή το αγαθόν που η θέλησή μου ασπάζεται, αλλά το κακόν που δεν θέλω αυτό πράττω. 20. Εάν δε εγώ πράττω το κακόν το οποίον δεν θέλω, δεν είμαι πλέον κύριος του εαυτού μου και δεν πράττω πλέον το κακόν εγώ, αλλά η αμαρτία που μέσα μου και με κρατεί εχμαλωτών της. 21. Συνεπώς, ευρίσκω στον εαυτόν μου ο οποίος θέλει να πράττω το καλόν, ότι κυριαρχεί ο νόμος αυτός, δηλαδή ο νόμος, ότι το κακόν είναι πρόχειρον και πολύπλησίον εις εμέ. 22. «Είναι δε φανερόν ότι κυριαρχεί αυτός ο νόμος, διότι ευχαριστούμε πάρα πολύ στον νόμο του Θεού με το νου και την καρδία μου που αποτελούν τον εσωτερικό μου άνθρωπο». 23. Βλέπω όμως να κυριαρχεί άλλος νόμος και άλλη δύναμη στα μέλη μου, ο νόμος και η δύναμη της αμαρτίας. «Αυτός δε ο νόμος εναντιούται και μάχεται εις όσα ο μου και οι συνείδησίς μου αναγνωρίζουν ως νόμων ορθών», και με κάνει δούλον εχμάλωτον στον ώμο της αμαρτίας που κυριαρχεί στα μέλη μου. 24. Ω, πόσον δυστυχής και αξιολύπητος άνθρωπος είμαι εγώ! Ποιο θα με ελευθερώσει από το κυριευμένον υπό της αμαρτίας σώμα μου, το οποίο είναι η έδρα και το όργανο του θανάτου αυτού? 25. Ευχαριστώ τον Θεόν ο οποίο με έσωσε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Το συμπέρασμα λοιπόν των όσων ήπομεν είναι ότι εγώ αυτόν χωρίς την βοήθεια του Θεού με το νου μου μεν δουλεύω εις τον του Θεού με τα μέλη όμως της αρκός μου δουλεύω εις τον νόμο της αμαρτίας.